Από κοντά αλλά και σε απόσταση. Μήμη ανδρουλάκη και Ιωταϊλιού και αυτή τη και φορά εμείς, μαζί σα. Από, τον και άλφα από, κοντά. Και από κοντά και σε απόσταση. Έτσι. Ναι, να μην παρεξηγούμαστε κιόλα. Όχι, okay. όχι. <laughs> τι θα πούμε, θα πούμε για ε, πολιτικά. Ε... Είμαστε μια εβδομάδα πριν ε, ε, από τις εκλογές Έχει τρελαθεί με τι εκλογέ. Ε, Είμα... Τι να κάνουμε, βέβαια, αυτό είναι. Αλλά σε αυτέ τι περιπτώσει πρέπει κανείς να πηγαίνει περιμετρικά. να το γυρίζει γύρω-γύρω και μετά να μπαίνει στην ώρα του. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Όταν τα προβλήματα και μεγάλα. Λε, α μετρήσω μέχρι το 100, ώστε να είμαι ψύχρεμο να μην ανεβάζουμε του τόνου. Άρα λοιπόν, α μετρήσω μέχρι το 100, αλλά εντωμεταξύ θα λέμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, <laughs> για παράδειγμα, προχθέ, <laughs> όταν κάναμε εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, βγαίνω έξω και ακούω ότι πέθανε Anita Αυτή η Ανίτα Εγκμπεργκ. Φτιαχτό. Ποιο τη θυμάται τώρα, πέζε στον Τόλτσεβίτα και έλεγε Ωφελίνη. Η πιο μεγαλειώδη ομορφιά που υπήρξε ποτέ εκεί. Πράγματι, η Ανίτα Έγκμπερ. Όμως... Φοβερή ηθοποιό και φοβερή Τις γυναίκα. Μας. Φοβερή γυναίκα, ναι. Και σκέφτηκα ότι ορισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή, η πρικίση, ο Θεό, η φύση. Πολύ όμορφοι άνθρωποι, α πούμε. Η Ανίτα Έκμπερ ήταν αυτό το πράγμα. Είναι από το Μάλμε τη Σουηδία. Μην ξεχνά το Μάλμε. Γιατί. Το έχουμε ξανασυζητήσει για το Μάλμε. Ε, από το Μάλμε είναι ο Σά, ο φιλέλληνα που σκοτώθηκε στο Μεσολόγιο από τον Γιώτη. Χωρί να ξέρει ο Φλωράκη πήρε το τίτλο καπετάν Γιώτης», τη, χωρί να ξέρει ότι αυτό ο σουλιώτη, α πούμε, κλέφτη, σκότωσε τον καλύτερο Έλληνα, τον καλύτερο Σουηδό φιλέλληνα. Μια μεγάλη μορφή των ΣΑΣ. Αυτό ήταν λεβέντης. Φοβερή ψυχογνωμία, ναι. Οι Από το έχουνε, Μάλμε, λοιπόν, είναι, ναι. Έχουν, ε... φοβερή ομορφία αυτή τη σκανδιναβική ομορφία και φοβερά όμως σώματα βρεπεύουν. Αυτοί, αυτοί μου. ναι, αυτοί όμω ήταν ξεχωριστή, αφού Φελήνι είχε πλέξει το εγκόμιό τη. Και ξεσυχεύτηκα τώρα. Αν δει επίση εφημερίδε αυτέ τι στο Λονδίνο, το Βρετανικό Μουσείο κάνει μια έκθεση για το ανθρώπινο σώμα, την ομορφιά του ανθρωπίνου σώματο. Μέσα από τα γαλλικά. Mm -hmm. Εκεί θα δηλαδή, δει λοιπόν λόμενη Αφροδίτη, θα δει το σώμα όπω το αποδίδαν οι Έλληνε γλύπτε. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Με... Και τι είναι τώρα αυτό, δεν είναι από τα λιγίνια αυτά. Και τα λιγίνια είναι φοβερά. Νομίζω το μάρμαρο θα βγει Αφροδίτη από το μάρμαρο. Ε. Το σώμα τη Αφροδίτη από το μάρμαρο. Αλλά είναι άλλε κλοπέ αυτέ. Α, ποιες είναι τα οι κλοπές θα τις δεις ε, στην αλέγκρα έτσι δηλαδή είναι η εποχή εποχή που είναι ο Γκρίν ο πρόξενος υποτίθετης Αγγλίας και εκπρόσωπο του Βρετανικού Μουσείου στην Ελλάδα από το 10 από το 1810 μέχρι το 1825 λοιπόν ο Γκρίν ήταν ο μεγαλύτερος αρχαιοκάπηλος μάζευε από όλη την Ελλάδα τα διοχέτευε στη Ζάκενθο που ήταν υποβρετανική κατοχία πούμε Υπο, υποβρετανική κυριαρχία άλλος αρχικλέφτης αρχαιοκάπηλος που από αυτά πολλά, αν και ήταν Γάλλο, αυτό είναι ο Φοβέλ, ο ήταν στην Αθήνα, πρόξενο τη Γαλλία, υποτίθεται, αλλά ήταν μεγάλο αρχαιοκάπελο. Ή ο Γκριν πάντρεψε την κόρη του, πρόσκησε, με τον άλλο φοβερό, τον Μέρλιν, που τον έχουμε και ο Δό Μέρλιν που λέμε κλπ. Και, και αυτό πρόξενο στον πειρέτα διάστημα των Βρετανών και στην Ιωνική Τράπεζα, από τα στελέχη τη, α πούμε, ο Μέρλιν και. Μέγα κύκλο μαφιοκραπειλία, είδε ότι εγώ βρίσκω απόγονο που είχε ακόμα αγάλματα. Βρίσκω απόγονο ο οποίο και τώρα την ίδια δουλειά κάνει. Εν πάση το, Θα το δει μέσα στην Αλέγκρα, έτσι δεν είναι, ναι. Έτσι λοιπόν, τι άλλο θε να σου πω. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε να για πω... πολιτικά. Καταρχήν, μισό λεπτό. Δεν είσαι υποψήφιο σε αυτέ τι εκλογέ. Δεν ναι, είμαι... Πώ νιώθει που τα βλέπει από απόσταση. Εντάξει, από δεν, δεν αλλάζει. Απ' τα πράγματα. Δεν αλλάζει. Δεν ότι εγώ πολιτικό ζώο, το ίδιο ζώο. Είμαι, όπω λέμε, risk consultant. Δηλαδή διαχειριστή ρίσκου. Όχι μόνο στα χρηματοπιστωτικά που νομίζουν είναι πολύ, γενικά στα ανθρώπινα. Χθε βράδυ, λοιπόν, για να αλλάξω πάλι τη συζήτηση, διάβασα μία μελέτη. Κάτσε από τα πόδια ενώ φαίνεται από τα ειδήσει δεν άκουσα. Άλλωστε, οι ειδήσει τα ίδια λένε. Μέχρι τι 3 ώρα διάβαζα μία μελέτη για τον καρκίνο, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο αυτό. Γιατί και αυτό είναι ρίσκο, έτσι mm. δεν είναι. Mm. Λε τώρα ρε, παιδί μου, η τύχη μα, τύχη είναι ο καρκίνο, πόσο το είναι περιβάλλον, τρόπο το... ζωή μα, κλπ. Ναι. Αυτή η μελέτη που είναι η τελευταία και θεωρείται πολύ σημαντική, γι' αυτό το κάτσε να τη διάβασα. Λέει, άκου τώρα να δει. 42% εξαρτάται από εμά, από τον τρόπο ζωή μα. 42%, 42. Είναι, είναι μεγάλο ποσοστό. Σχεδόν το μισό. Σχεδόν το μισό. Ε, νομίζαμε ότι είναι τα 2 τρίτα, είναι παραπάνω. Τα, ε, τα 2 τρίτα είναι υπεράνω του ελέγχου μα, α πούμε. Mm -hmm. Δηλαδή το τυχαίο. Mm -hmm. Είναι τα γονίδια που έχουμε ένα και τα είναι κακή μα τύχη. Συνδυασμοί που γίνονται τυχαίοι, οι οποίοι μα οδηγούν στο καρκίνο, α πούμε και λέει τώρα εκεί με, ας μελετούσε αυτό για να δεις τι ρόλο παίζει το γονιδιακό αλλά και η τύχη. Ορισμένοι από εμά έχουνε μεγαλύτερη συχνότητα διέρεσης των κιτάρων τους στη διάρκεια του βίου τους. Ξέρεις ότι η διέρεση είναι ναι, ναι, ναι. που αυξάνει τις πιθανότητες ο ρυθμό τη διέρεσης για μεταλλάξεις και συνδέει, συσχετίζει το ρυθμό διέρεσης των κιτάρων α πούμε αναπαραγωγή, τον συσχετίζει με τι μεταλλάξει, με τον καρκίνο. Αλλά το 42% είναι μεγάλο ποσοστό. Και σε ορισμένε περιπτώσει, το λέω τώρα να με ακούνε και φίλοι μου και συγγενεί μου, α πούμε στον καρκίνο του πνεύμα ή τον ισοφαγικό, το τσιγάρο φτάνει μέχρι και 80% λένε τώρα, mm -hmm. δεν μπορώ να είμαι σίγουρο, αλλά έτσι λένε. Σε άλλε περιπτώσει, να πούμε στο στομάχι, η δίαιτα, ο τρόπο που αυτό. Σε άλλε περιπτώσει είναι άλλε. Το τσιγάρο έχει χημικά καρκινογένεια, ας πούμε, έτσι ή όταν εκτιθέμεθα σε χημικά τα οποία διαβρώνουν το DNA ή σε ραδιενέργεια ή, ή πολύ στον ήλιο ή καθιστική ζωή τώρα θα λίγο μπανάλα αλλά σου λέω πάντως ότι 40% μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα είναι μεγάλο ποσοστό δηλαδή να χτυπήσουμε την κακή μας τύχη το τυχαίο ας πούμε έστω κι αν είναι κληρονομικό το τυχαίο είναι μεγάλο, το είναι, σαρά, είναι, είναι μεγάλο ποσοστό Είναι και είναι και μεγάλη κουβέντα yeah. που μπορεί να κάνει. Και για αυτό. αυτό που με ενθουσιάζει όμω, yeah. Μπορεί να σου ενθουσιάζει ένα θέμα yeah. ή του καρκίνου, φαίνεται τρελό αυτό. Που, αλλά κοίταξε. Λένε ότι βαδίζουμε σε ένα κόσμο όπου ο καρκίνο, αυτό είναι αισιόδοξο που σα λέω τώρα, θα γίνει όπω είναι ο διαβήτη. Διαχειρίσιμο. Δηλαδή τα φάρμακα και η ποιότητα των φαρμάκων, το, το συν είναι αυτό. Το πλην είναι ότι το κόστο μια προθυμένη θεραπείας ε, για τον καρκίνο, ειδικά στην ε, εντατική τη φάση, για ΗΠΑ μιλάμε, γιατί εδώ δεν έχουμε είναι τρομερά τα νούμερα. Είναι 12.500 δολάρια το μήνα. Είναι τρομακτικά ποσά αυτά. Δηλαδή, φαντάζομαι για τι φάρμακα μιλάμε, και δεν ξέρουμε και αν αξίζουν τον κόπο, αλλά το, το θετικό είναι ότι η ανθρωπότητα βαδίζει να θέσει υποέλεγχο τον καρκίνο. Να λοιπόν διαχείριση ρίσκου, όχι μόνο στα πολιτικά. Αλλά και στα ανθρώπινα. Έτσι δεν είναι. Διαχείριση ρίσκου, όχι μόνο στα πολιτικά, ναι. και στα οικονομικά. Για τα, να πάμε πάλι στι ημέρε, διότι έχει σκάσει το θέμα με τα δάνεια τα σε ελβετικό ναι. φράγκο. Είπαμε, με ναι. τι ελληνικέ τράπεζε, ναι. τι συστημικές και τον ε, μηχανισμό στήριξη. Ναι. Έλα. Ναι. Φτάνει με στο πρόγραμμα. ήταν. Κάποια στιγμή θα τον κάνανε. Ναι, βέβαια είναι πιο ακριβό το χρήμα, αλλά δημιουργεί μια ασφάλεια στο τραπεζικό σύστημα ότι είναι σε πρόσδεση. Mm -hmm. Λίγο ακριβούτση και Έτσι δεν είναι, ναι. Ναι, η καμπάνια βρίσκεται σε εξέλιξη, σε μια εβδομάδα μπορεί να έχουμε ανατροπές δύσκολο αλλά υπόγεια ρεύματα υπάρχουν, εξακολουθούν να υπάρχουν που μεγενθύνουν τα νούμερα πούμε, έτσι, των πρωταγωνιστών και δημιουργούν και μια σχετική ανασφάλεια για το τρίτο κόμμα που κι αυτό αν αποτύχει πρώτη εντολή θα πάρει εντολή ναι, μπορώ Συστημή... να πω για την καμπάνια τη Νέα Δημοκρατία, παρόλο που δεν θα ήθελα τώρα να. Πριν μα πει την καμπάνια, ναι. να μείνουμε λίγο στο ρίσκο. Διότι ναι. από εδώ, από τον Α989, από τον Σπύρο Χαριτάτο, πριν ένα χρόνο. Ναι. Και εδώ έχει γράψει και στου αφορισμού σου στο meme.gr μέσα, που κάθε, κάθε εβδομάδα ανεβάζει καινούριου αφορισμού. Είχε κάνει λόγο για την ασάφεια για το μετρήσιμο ρίσκο. Ναι, να σε ακουρατήσω, είδα μου. Το, το έχει στείλει, με... στείλει με email. τώρα δηλαδή, και... το ξέχασε αυτό, γιατί δεν λε τώρα, ξέρω εγώ. Το είχε συζητήσει με τον Σπύρο Χαριτάτο πριν ένα χρόνο και είχε γίνει χαμό. Ναι, είναι ένα πείραμα. Και Αν... να μα το εφαρμόσει, να μα το πει για να το θυμίσουμε στου ακορατέ και να μα το εφαρμόσει και τώρα είναι... και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάδα. Δηλαδή, είτε είσαι επενδυτή, είτε στη ζωή βάζει στοιχήματα τη ζωή. να παντρευτή, ξέρω εγώ. ή να αγοράσει ένα σπίτι, ξέρω Ένα χωράφι. Mm -hmm. Να κάνει κάτι στη ζωή σου που έχει mm -hmm. κάποια διακινδύνευση. Πάντα υπάρχει το δίλημα ασάφεια ή μετρήσιμο ρίσκο. Mm -hmm. Δηλαδή, ασάφεια μια βεβαιότητα που δεν μπορεί να υπολογιστεί mm -hmm. ή ένα μετρήσιμο ρίσκο που ξέρει. Όπω λέγαν πριν για τον καρκίνο ναι. ότι 40% εξαρθείται από μένα ας πούμε Ακόμα και ο καρκίνος αν και οι πιθανότητε εδώ είναι το τυχαίο παίζει τεράστιο ρόλο Μπορεί κανείς να κάνει κάποιες ας το πούμε έτσι προγνώσεις Έτσι να περιορίσει ας πούμε τους κινδύνους ωραία Στην πολιτική ή στην επενδυτική Θα σου πω το πείραμα ποιο είναι Το παντώ στο χαριτάδο και πράγμα το απολαύσαν οι ακροατές Παίρνουμε ένα βάζο και βάζουμε 10 κόκκινα και 10 μαύρα έτσι 20 μπαλάκια, 10-10. Ξέρουμε εδώ 10-10. Παίρνουμε ένα άλλο βάζο, αδιαφανές και βάζουμε 20 μπαλάκια. Αλλά δεν ξέρουμε πόσα είναι μαύρα και πόσα είναι Α, κόκκινα. Και λέμε, στοιχημάτισε σε κάποιον τρίτο. Στοιχημάτισε. Σε ποιο από τα δύο βάζα βάζει στοιχήματα. Ξέρω εγώ, να βγει το μαύρο, να βγει το άσπρο. Ή να, έτσι, να βγει το κόκκινο. Έχουμε μια εντυπωσιακή επιλογή. Αυτό λέγεται πείραμα Elzgσμπεργκ. Ο άλλος πάει εκεί που ξέρει ότι είναι 10-10. Δεν πάει στο άλλο που υπάρχει ασάφεια, αβεβαιότητα μη μετρήσιμη. Αυτό συμβαίνει κατά κανόνα στα επενδυτικά, συμβαίνει και στην πολιτική. Έτσι. Δηλαδή το ασάφεια, δηλαδή, γενικευμένη αβεβαιότητα που δεν μπορεί να μετρηθεί ή μετρήσιμο ρίσκο που μπορούμε να το υπολογίσουμε με τις πιθανότητε, να πούμε με αυτό το άλλο κλπ. Εδώ, πώ μεταφράζεται αυτό πάντα είναι, ναι. Αμέσω περνάμε σε ένα διαχιστικό διάλειμμα και μετά να μα πει αυτό πώ μπορεί και αν το σκέφτεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε. Οι ψηφοφόροι μην μια τελικά τι διαλέγουν. Συνόβο, Πολύ βάλω. γι' αυτό και εγώ κατέβασα του τόνου. Ναι. Και σε πήρα από τι καμπάνε, προ το παρόν, να μα πει για του ψηφοφόρου γιατί μιλάμε για το μετρήσιμο ρίσκο, μιλάμε για ασάφεια, την ασάφεια ασάφεια είπαμε ή μετρήσιμο ρίσκο. Έλουμε ότι υπάρχει μια προκατάληψη των ανθρώπων πάντα του μετρήσιμου ρίσκου mm -hmm. κανείς μπορεί να το ε, παραποιήσει αυτό και να πει άρα συντηρητική συντηρητικό προσανατολισμό προ, στο status quo. Mm -hmm. δηλαδή κακό που το ξέρεις λιγότερο κακό mm -hmm. <coughs> όχι δεν είναι αυτό διότι Προστάδεις. ναι μεν ο άλλος θέλει υπολογισμένο ρίσκο αλλά από την άλλη υπάρχουν οι προσδοκίες ε? δηλαδή γιατί το φέρνω αυτό το παράδειγμα κάτι που κάνουμε πείραμα στο εργαστήριο Δε, δεν, ισχύει ταυτόχρονα με τον ίδιο τρόπο στο μεγάλο ακροτήριο, στην κοινωνία, στην πολιτική. Αυτό είναι το λάθο που κάνουν οι ακαδημαϊκοί όταν, α πούμε, χρησιμοποιούν τη θεωρία παιγνίων στα οικονομικά ή στα πολιτικά ζητήματα, ε. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε χαοτική πολυπλοκότητα. Παπαιτεί να δοσκηθούμε, είναι πολυπαραγοντική η εξίσωση τη πολιτική. Δεν είναι μόνο από ένα πείραμα που λέμε ασάφια ή μετρήσιμο ρίσκο. Παρόλα αυτά, ένα κόμμα ή ένα επενδυτή Πρέπει να μετατρέπει την ασάφεια, δηλαδή την ακαθόριστη αβεβαιότητα, σε μετρήσιμο σε υπολογισμένο κίνδυνο που να τον διαχειρίζεται. Έτσι δεν είναι. Λύνουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, που μια και του ΣΥΡΙΖΑ, ο αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και τα άλλα έχει, κόμματα. έχει πολλέ στο ναι. πρόγραμμά του και στα λεγόμενά του. Παρόλο, αυτά, έχει προβάδισμα. Ναι, μεγάλη ασάφεια. Έχει mm -hmm. και πολυγλωσία, τα οποία είναι ελαστικά, σφιχτά, ξεσφιχτά, θα κινηθώ στα όρια αυτά του ευρώ. Αμέσω περιορίζει, βάζει σε ένα πεδίο μετρήσιμο τα πράγματα. Ή κάνει ακόμα πιο μεγάλο, ισοσκελισμένο προπολισμός. Αυτή είναι μια δέσμευση πολύ σημαντική. Ε, ή λέει στη διαπραγμάτευση θα κινηθώ στα πλαίσια τη ευρωζώνης. Υπάρχουν όμως ασάφειε, προφανέ. Μεγάλο, μεγάλο δέοντα δηλαδή, μπορούν να κάνουν. Αυτό αφορά όλα τα κόμματα τώρα εδώ να πούμε μετά για την, καμπάνη, mm -hmm. την ποιότητα τη καμπάνια. Υπάρχει ασάφεια. Όμω, πρόκειται υπάρχει κάτι άλλο: η προσδοκία. Έχουμε δύο ανέμου πάντα mm -hmm. στη ζωή. Είναι η θετική προσδοκία mm -hmm. έτσι, και είναι και η αρνητική προσδοκία. Υπάρχει ένα ισοζύγιο στα πράγματα πάντα. Εάν η θετική προσδοκία είναι μεγάλη, δηλαδή ο αέρα φυσά στην πλάτη και σε παίρνει, ο άλλο δεν κοιτάζει τι λεπτομέρειε. Καμιά φορά η προσδοκία μπορεί να είναι και κατά φαντασία. Δηλαδή, μια. ας το πούμε έτσι, και στην πολιτική και στην οικονομία, όπω και στη ζωή μα ή στην υγεία μα, υπάρχει το πλασίμπο και το νοσίμπο. Δηλαδή, πλασίμπο. Είναι, ξέρω ότι και μόνο να δω μια φάτσα καινούρια ε, να έρθει στα πράγματα, αυτό με κάνει να αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Θέλει να μα πει αυτό Ενώ, το πράγματα. Ενώ ξέρω τον Οσίμπο μπορεί ασπά... να χτυπάει τώρα το Σαμαρά, α πούμε. Για τον Οσίμπο, λέμε η αρνητική προσδοκία. Δηλαδή αυτό. Ε, πλασίμπο θα ξέρετε, για παράδειγμα, προ Θεέ, διάφασα. Θυμάσαι ότι αυτό που μα έλεγε στο παράδειγμα με τύπη. την ε? Ασπιρίνη, γιατί με τη Μακρόνη, που την ξύναν από πάνω α, για να εγώ, την βγάλουν. Εγώ, με του παλιού αριστερού. Κοίταξε. Οι παλιοί κουκουέδε, λοιπόν. Μου λέγανε ρε, μην πα και έχει καμιά ασπιρίνη. Δεν με πιάνει, ρε παιδί μου, το αλμπον. Μπα και έχει καμιά ασπιρίνη σοβιετική. Ναι, ναι, ναι. Ε, τώρα, πού να την βρω τη σοβιετική. Παλιά, ξέρει, χρόνια κρατούμενοι κλπ. άνθρωποι. Πού είχαν αρθρωτικά ναι, ναι, ναι. Με θρησκευτική προσήλωση στο κόμμα κλπ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για κάτσα εδώ. Και έπαιρνα ασπιρίνη, μπάγερ, την έβαζα στο σοβιετικό κουτάκι και του συνέδανει. Έξυνε πάνω μου. το σταυρό. Ναι, το σταυρό. Ωραία, παιδί μου, <laughs> είναι άλλο. Με έπιασε, ρε, παιδί μου, <laughs> αμέσω ξέρω εγώ. <laughs> η... Ενώ ήταν μπάγκερν, είναι <laughs> πλασίμπο. Ε. Το έπαιγε στη μάνα μου. Καμιά φορά κάνω πειράματα. Στη μάνα. Υπάρχει το γενώσιμο που είναι πανφθηνό. <laughs> και ναι. είναι το ίδιο το άλλο που είναι επώνυμο και είναι πανάκριβο. Ναι. Κάνω, ενώ είμαι υπέρ του έτσι χωρί καμία αμφιβολία. Και εγώ, ό,τι αν χρειαστεί, κανένα, πει, όσο μπορώ, παίρνω γενώσιμα Δεν... <laughs> τα, τα ίδια είναι. Αλλά τη τις... πάρω το ακριβό φάρμακο που τη λέει κυρία Ειρήνη. Αυτό κάνει 5 ευρώ, αλλά το άλλο κάνει 25. Μην πάρει το 25. Τι λέω: Πάρε το 25. Και σου λέει: Α, με έπιασε. Αυτό είναι φάρμακο. Διότι σου λέει: Ο γιο με ενδιαφέρεται, μου πληρώνει. Είναι το θετικό κλίμα. Η προσδοκία. Αυτά δεν είναι αιμοφαντασίε. Επηρεάζει τα επίπεδα σερωτονίνη που εκδίδει, που βγάζει ο οργανισμό. Αυτά τα είχαμε μελετήσει και παλιότερα. το ΕΠ Δηλαδή. Πώ διαχειρίζεσαι κινδύνου, όλα αυτά είναι φαινόμενα τη πολιτική και τη οικονομία. Πλασίμπο, σύμπο. Όταν λοιπόν οι προσδοκίε είναι θετικέ, ο άλλο παραβλέπει. Ε, βγαίνει τώρα ο Σαμαρά και λέει, όπω στα χωριά μα. Έλα να πούμε για την καμπάνια. Θα σου πω κάτι. Με αυτό θα σου πω, τα χωριά μα. Βγαίνει, α πούμε, είναι μια κοπέλα που είναι ζωηρή. Ναι. Και της αρέσει κάποιο. Έτσι δεν είναι. Στα χωριά λέω τώρα, η κουλτούρα έχει μεταβληθεί. Ε? Αλλά και τώρα μπορεί να υπάρξει αυτό. Και τη λέει η μάνα τη, το γειτονιά, που το πρέπει να το μπάς αυτό. Αυτό θα σε αποπλανήσει, αυτό θα σε. Πότε τότε, θα σε καταστρέψει, λέγανε τότε. Και θα σε παρατήσει. Μη μωρεί με αυτόν, μη μιλά με αυτόν. άστον τον αυτόν, μην τον κοιτάζει αυτόν. Δώσ' του συνέχεια. Κίνδυνο. Τρομοκρατία στην κοπέλα. Τη το βάλε στο μυαλό μου, ρε, θα πάει με αυτόν, ό,τι και να κάνει. Θα χτυπιάσει, αυτή θα πάει με αυτόν στο τέλο. Δεν ξέρω να κατάλαβε. Εκεί την πάτησε, α πούμε, ω αγορά, προβλέψιμο. Όταν κάνει πολύ γρήγορα και ο ίδιος κάνει την κινδυνολογία Ο ίδιος δηλαδή το σου εσύ Αυτό δεν είχαμε πει εδώ στην προηγούμενη εκπομπή Ότι ο Ντοστογεύκη περιγράφει αυτό το φοβερό φαινόμενο στην τότε Ρωσία Που σου λέει να κυκλοφορούν φήμες, να υπάρχουν ψήθεροι, να ανάβουν φωτιές Αλλά εσύ να μιλες τίποτα, ε, να, να, δηλαδή να έρθει στην κοινωνία ο φόβος Χωρί εσύ να τον συμπυκνώνει, να τον λες διότι αμέσω σου λέει, το λέει, διότι έχει το λόγο του. Βγαίνει σπυράκι, λέει, μπαμ, ξέρω εγώ, με ένα τρο... αψυχολόγητο τρόπο, βίο και λοιπά, που σου λέει, άρε, πά, θα τη βρίσκω άλλο με κατάλληλε. Δεν ξέρουν πώ είναι αυτά. Εδώ είναι μια άλλη ιδιότητα τη ηγεσία. Και για το καλό και για το κακό. Αυτό που λέω εγώ, πρέπει να το βάλω στου αφορισμούς, Δεν ξέρω να το έχω βάλει. Δεν βάλει. Η εγκαστρίμηθη ιδιότητα τη ηγεσία. βάλει. Το έχω βάλει, εντάξει, <ΣΣΟ'> ναι. Η εγκαστρίμητη ιδιότητα τη ηγεσία. Δηλαδή, μεταβιβάζει τη φωνή σου χωρί να φαίνεσαι. Ε. Σαν να. Δηλαδή, δεν φαίνεσαι ότι μιλάς αλλά μεταβιβάζει τη φωνή σου στον άλλον. Αυτή είναι ένα μεγάλο χάρισμα σε μια ηγεσία. Δεν μπορεί να το λε εσύ, το και. Ε. Δεν σου λέει τι να πει ο Σαμερά. Ότι ο Τσίπρα δεν αντιπροσωπεύει κίνδυνο. Οπότε, <συσκάσεις> ακόμα και υπάρχει με το βοσκό. Δηλαδή, μπορεί και να υποτιμηθούν οι κίνδυνοι από μια αλλαγή που πρέπει κανεί να του σταθμίζει, να του Έτσι δεν είναι. Είναι λοιπόν μια λάθο καμπάνια τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ξεκίνησε από ένα λάθο αρχικό. Ότι δεν μιλώ με τον αρχικό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Σε τον, debate το ζητήθηκε. Νομίζω ότι τον απονομιμοποιώ, όχι και πριν, τα δύο χρόνια. Δεν πήρε καμιά πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει διαβούλευση για να εκλεγεί πρόεδρο Δημοκρατία πριν και τώρα δεν πάει σε debate. Δηλαδή το ένα με το άλλο, αυτά είναι προσθετικά λάθη στην καμπάνια. Το ξέρει, αλλά είναι αργά να κάνει πίσω, mm. διότι έδειξε μια φοβικότητα. Ακατανόητη, γιατί μην νομίζω ότι δεν έχει και ο Σαμαράς επιχειρήματα, έχει κάποια επιχειρήματα, Έτσι, άλλο ότι η πραγματικότητα είναι εναντίον του, ε. αλλά έχει επιχειρήματα σε ένα debate με τον Τζίπρα, δεν είναι γυμνο. μπορεί ενδεχομένω να ε, ε, ε, έφενε σε πρώτο πλάνο τις αντιφάσεις ή τις ασάφειες που λέμε του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει μια πιθανότητα, μια αφού κάνει που κάνει. Δεν χάνει που χάνει, mm -hmm. έχει να χάσει τίποτα επιπλέον. Είναι δεύτερο στι δημοσκοπήσει, είναι αλήθεια. Ναι. Τα μεγάλα ζητήματα όμω μήμοι μου έχουν αναδειχθεί από τι καμπάνιε των κομμάτων αυτέ τι μέρε. Η καμπάνια είναι μόνο θεματική. Εδώ είναι. Ε, ο ένα λέει κοινολογία, ο άλλο προσπαθεί να την αποκρούσε αυτή την ναι. κοινωνολογία. πούμε. Και όχι πάντα με επιτυχία, διότι βγαίνουν, πετιούνται, λένε διάφορα. Ο, ο, ο κόσμο τι θέλει τώρα, θέλει ελπίδα ή φόβο. Ε, ούτε δεν τόσο... όπω mm -hmm. όλα Και στη ζωή, σε οτιδήποτε στάση. Δεν για παράδειγμα. Α πούμε το πού θα πάει αυτή η χώρα μετά το μνημόνιο, τι θα αναπτύξει, ποιου κλάδου, πώ, με, με τι χρηματοδότηση, με ποιε επιχειρήσει, με ποιε τράπεζε, ποιου τομεί. Το φο... Εδώ πάμε και συζητάμε όλη μέρα το φορολογικό και δεν ξέρουμε ποια θα είναι το φορολογικό σε ένα μήνα. Έτσι, Επιστός, είναι... ναι. ε, είμαστε σε εγκύτητα. Δεν είναι να πεις ότι κάνουμε σχεδιασμό. Πολλά πράγματα θα αποσαφινιστούν διότι θα κάνει ταμείο, διότι έξανε τώρα κάτι mm -hmm. κι εγώ που σου μιλώ. Είμαι καλό σε όλα. Να σου αναλύω, να σου κάνω, να σου δείξω, να κάνω διαχείριση risk management, αλλά δεν ξέρω να κάνω ταμείο. Στο ταμείο είμαι άχρηστο. Δηλαδή η λογιστική, δυστυχώ δηλαδή, έρχεται μια στιγμή, πολιτική γίνεται ταμείο. Τι πόσα, Έσοδα, έξοδα. <χω> έχουμε, έχουμε email ακροατή που σε ρωτά για την ε, δήλωση δοξιάδη περικολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. <χω> <χω> Τη θέση <χω> σου, το σχόλιο σου. <χω> Αυτό τώρα, κοίταξε. Δεν μου αρέσουν αυτά τα σχόλια διότι δεν μπορούμε να λέμε και να απαξιώνουμε πολιτικά και ηθικά τους αναγκαίους συμβασμούς που απαιτεί η πολιτική διαχείριση και μάλιστα στην Ευρωζώνη. Αυτό το αναπτύξουμε μετά, γιατί βλέπω μπήκε ο φίλος μας για το Δελτίο, θα μας βάλει σε ένα ωραίο τραγούδι και μετά, δηλαδή, Έτσι, με αυτό, θα πάρουμε μια και κράτησε το αυτού, λοιπόν. Στον Αγίος στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Πρέπει να ξέρει πολύ ωραίο εκεί δίνανε παλιά τα ραντεβού έχω προλάβει εγώ αυτό το Πειραιά ο Άγιος Πυρίδωνας ή στο Δημοτικό Θέατρο ήταν τα ραντεβού ή στον Άγιο Πυρίδωνα και πιο παλιά στο ρολόι ακόμα και το ρολόι είναι πιο πέρα, πιο πέρα, πέρα ούτε, προς ναι. το Πασαλημάι ήταν τα ραντεβού στον Πειραιά mm -hmm. οι άνθρωποι παλιά δίνανε ραντεβού δεν είχαν και τηλέγωνα όλοι οπότε σου λέει θα βρεθούμε ή ξέρω εγώ οι επαρχιώτε δίνανε στην ομόνια ραντεβού στο Μέγα Αλέξανδρο. Και στον Πακάκου. Και στον Πακάκου. <laughs> Απ' έξω, στον Πακάκου, αλλά στην ομόνια. Έτσι Ήταν ναι, μια ναι. εποχή χωρί τηλέφωνα. Ναι, ναι. Στα χωριά λέμε θα περάσει από το καφενιό, ο ένα αφήνει μήνυμα για τον άλλο. Δεν υπήρχαν τηλέφωνα. Μένα πάντα μου αρέσει αυτή η εποχή, άλλωστε χρησιμοποιώ και ελάχιστα το τηλέφωνο. Ναι, η δίκη μου σχολή ήταν πολύ νέα τότε, πολύ όμορφη. Ωραία φωνή, φοβερή, ε. Και πριν ακούσαμε τη Μαρία Φαραντούρη με τον Γκαλογιάννη, σου είπαν ψέματα πολλά. Του Μήκη και έτσι βάλαμε και μίκη, έχουμε βάλει τη χατζηδάκι, τι μένει τώρα, με, θα μισ... βάλει σαν Σαββόπουλο μετά, με, ένα καινούριο μετά με, τα με, μικρά με. μπαλκόνια που άκουσα. Λοιπόν, ε, είμαστε ε, σε μια εποχή, χω, ε, μα, μας μίλησες για μια εποχή χωρίς ρολόγια, είμαστε σε μια εποχή χωρίς παρενθέσεις και θα πάω στον αφορισμό στο mimis.gr που έχεις αναρτήσει όχι, ω παρένθεση. Μην πολιτεύεστε με τη λανθασμένη πίστη ότι μια εφήμερη ευκαιρία, μια μοναδική και ανεπανάληπτη ραδιουργία τη ιστορία, μια ευνίδια ανάδυση τυχώ αύριο, σα έφερε στα πράγματα. Μάλιστα. Αυτό είναι πιο κοντά στο. Αυτέ οι φράσει έχουν κάποιο κλασικό περιεχόμενο. Δηλαδή, μπορεί να τι χρησιμοποιήσει κανεί σε διαφορετικέ συνθήκε. Αυτή τη φορά όμω ταιριάζει πιο πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, εκ των πραγμάτων. Ναι, δεν είναι. Και δηλαδή, και δηλαδή και δεν και πρέ... πρέπει να έχει το ότι είναι ένα ντου. Υπό ευνοϊκέ περιστάσει, αλλά πρέπει να έχει διάρκεια και προοπτική, μην έχει αυτή τη φούρεια. Ναι. Να ναι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και η αριστερά είναι πρώτη φορά που προσεγγίζει τη διακυβέρνηση κοινοβουλευτικά. Άλλε φορέ έχει γίνει αξιωματία αντιπολίτευση το 1958, α πούμε. Αλλά μετά ήρθαν όλα ανάποδα. Τώρα είναι διαφορετικέ συνθήκε, από μια που είναι δύσκολε, από μια που είναι ευνοϊκέ. Είναι και έτσι και αλλιώ. Έτσι. Λοιπόν, τώρα αυτό που είπαμε. Λέγαμε ο... ο... για τον ο... Δοξιάδη, πριν. Το... Ο συγγραφέα, ο τον συγγραφέα, τον αρχιτέκτονα. Ναι. Ο λόγο του έχει. Και είναι τζίνιο που λέμε. Ο Δοξιάδης Εφείς. έχει ιδιαίτερη ευφία. Είναι από του ανθρώπου που του παρακολουθώ πάντα. Αλλά πρόκειται τώρα ένα ζήτημα εδώ. Mm -hmm. ορθο... Είναι ορθολογιστή. Και μάλιστα ορθολογιστής με ακραίο τρόπο. Α πούμε, κι άλλοι είναι ορθολογιστέ. Ξέρω, χρησιμοποιούν την θεωρία των παιχνίων, τα μαθηματικά μοντέλα. Τι δεν μπορούν να υπολογίσουν τα μαθηματικά μοντέλα το αίσθημα των ανθρώπων, την προσδοκία των ανθρώπων ε? ξέρω εγώ αρνητική, θετική προσδοκία mm -hmm. ή ακόμα και την τάση πολλές φορές των ανθρώπων να αυτοκαταστραφούν την έλξη προς την αυτοκαταστροφή, το παράλογο ε? ή το πως οι άνθρωποι συνοθετούν τη δική τους αποτυχία δηλαδή θέλω να πω ότι και βλέπεις κάτι ακαδημαϊκούς που έρχονται, είναι και ορισμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ που, ε, έχουν κολλήσει τα ακαδημαϊκά μοντέλα, αλλά πολλέ φορέ έχουμε πει εδώ πόσο πιο σύνθετη είναι η πραγματικότητα η πολιτική και η κοινωνική. Είναι χαοτική, eh. Ε? Α πούμε, ο Δοξιάδης εδώ δεν υπολογίζει την ανάγκη ενό λαού να δει μια αλλαγή. Είναι πολύ ορθολογιστή. Και έτσι, ενώ ανακατεύεται στην πολιτική, έκανε τον κοινωνικό σύνδεσμο κλπ. Δεν έκαναν μια τρύπα στο νερό. Με κατάλαβε. <laughs> δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα στα ανθρώπινα. Και ο ίδιο το ξέρει, δεν είναι και συγγραφέα, ικανό, α πούμε, άνθρωπο. Εξαιρετική σου λέω. Ευφυα, εξαιρετική. Δεν το λέω αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να, να δείτε. Η πολιτική έχει του αναγκαίου αποδεκτού συμβιβασμού. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε την πολιτική όχι μόνο σε επιστήμη και τέχνη των εναλλακτικών λύσεων, υπό συγκεκριμένε συνθήκε, συγκεκριμένη κατάσταση κλπ. που λέμε, αλλά να την ορίσουμε και επιστήμη για των αναγκαίων προωθητικών Αποδεκτών συμβιβασμών. Μόνο όσοι έχουν πολλά λεφτά δεν το κάνουν του αριστεριστέ. Ναι. Διότι ο άλλο που δεν έχει μία πρέπει να δουλέψει. Θα κάνει μια περίοδο την επόμενη, θα βάλει το κεφάλι κάτω, θα πάει να ξαναδουλέψει, ε? Μόνο οι πλούσιοι τη αριστερά, όσοι είναι πλούσιοι στην αριστερά ήταν πάντα εύκολοι αριστεριστές. Ο συμβασμό είναι μέσα στη ζωή μα. Δηλαδή θα πα. Αυτό που λέμε, πώ κάνει μήνυμα ξ διαπραγμάτευση. Ε? Είτε για το χρέο είτε Έχουμε μας να είτε για να εξασφαλίσει το μήνυμα, χρέος, για την απομειωσή του ενδεχομένω ναι, ναι, Όλα αυτά του... που έχει τίποτα δεν είναι εύκολο. Και το κάνει υποπίεση, mm -hmm. ασκή ηγεσία ή διακυβέρνηση, σε συνθήκες μεγάλη πίεσης, ανάγκη μεγάλη και μεγάλη αβεβαιότητας. Διότι το ταμείο είναι άδειο, ξέρω εγώ. Οι τράπεζες πρέπει να είναι διασυνδεμένε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έντοκα που να βγάλει έχουν ένα όριο. Η, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με βάση τον κανονισμό τη αν δεν και λοιπά δεν σου αγοράζει ομόλογα. Δικά σου αν κάνει το βήμα το μεγάλο που περιμέναμε τόσο γερό ποσοτική χαραλάρωση. Άρα λοιπόν δεν κάνει μοντέλα διαπραγμάτευση αφηρημένα να κάνουμε φιγούρα στα αμφιθέατρα όπω ορισμένοι ακαδημαϊκοί. Ή στο ί, ίντερνετ σερφάρουν α πούμε και τουιτάρουν σούπερ διαπραγματευτέ. Αυτά είναι τι πλάκα όλα αυτά. Και λέω και για που είναι επιφανή πρόσωπο είναι και υπουργοί οικονομικών αύριο. Είναι τη πλάκα, απολύτω τη πλάκα όλα αυτά. Η πραγματικότητα είναι τελείω διαφορετική. Έχουμε πει ότι προσδιορίζει τα μήνυμα, τα μάξιμου εφικτά μέσα στην υπάρχουσα κατάσταση, τον υπάρχοντα σχετισμό δυνάμεων, τις τάσει, τι που υπάρχουν στην Ευρωζώνη. Διότι είσαι σε ένα πλαίσιο όπου δεν έχει ένα κοινοβούλιο, έχει 19 κοινοβουλία, έτσι. Έχει δεκανιά κοινοβούλια και έχει πολλού εταίρου. Είναι πολύ... Ε, Εδώ κι αν είναι. Νομί. Που έχουν και αυτοί εκλογέ. Έχουμε φωνέ από το ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιων βουλευτών του που λένε να συνταχθούμε με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και να απομονώσουμε την Ευρώπη. Ναι, ναι, μετά θα το πούμε αυτό. Αυτό είναι μια άλλη τάση. Εντάξει. Κοίταξαν έτσι. Α πάρουμε λοιπόν τη διαπραγμάτευση τώρα. Στην περίπτωση αυτή διαλέγει αυτό που λέμε την όπτιμου μου λύση. Τραβά το σχηνή, τραβούν. Πά σε μια όπτιμου λύση που λέμε. Δεν ιδανική. Δηλαδή την καλύτερη από τι χειρότερε που έχει μπροστά σου. Όμω αυτό έχει περιθώριο. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει περιθώριο. Αυτό είναι που λέμε optimum συμβασμό στον optimum χρόνο. Και αυτό δεν είναι τι αποφασίζει ένα κόμμα, τι έχει στο κεφάλι δεν ένα κόμμα. Διότι ο χρόνο ενό κόμματο ή ενό ηγέτη ή ο χρόνο μια κυβέρνηση δεν είναι συμβατό υποχρεωτικά με το χρόνο των εταίρων ή με το χρόνο των αγορών ή με το χρόνο των διεθνών οργανισμών. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, εδώ μπαίνουν πια στο πεδίο τη πραγματική πολιτική. Όχι στα σχήματα που κάνουν φιγούρα και γράφουν βιβλία και λένε παρλαπίπε, α πούμε. Και εδώ χρειάζεται ικανότητα, σύνεση, τόλμη. Γιατί υπάρχουν περιθώρια. Δεν σημαίνει με αυτό ότι θα πάμε σε αυτό που λέει, άρα δεν γίνεται, και βγαίνει πρωθυπουργό και λέει, σαν χλαμάρε, τα περιμοιώσεω του χρέου. Είναι αυτό δηλαδή να το λες καταρχήν αυτό. Λέει αυτή η κουβέντα. Δεν λέει αυτή η κουβέντα. Βλέπει λοιπόν δηλαδή, ποιε, είναι οι ευκαιρίε και οι δυνατότητε που έχει μπροστά σου. Και μια και επαναφέρω να δηλαδή, ασάφεια ή μετρήσιμο mm -hmm. ρίσκο, προσφέρεσαι. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει έστω την τελευταία εβδομάδα και αφαιρέσει ας πούμε αυτά που δημιουργούν μια εύλογη ανησυχία Από την ατζέντα του. Από την ατζέντα του, δηλαδή μια πολυγλωσσία, mm -hmm. κάτι κουφά που λέω ότι τα έχουν κουφά, αυτά δεν, δεν πρέπει να τα παίρνουμε τις μετρήσεις. Εντάξει ο κάθονας κάνει και μια φιγούρα, Ξέρεις, δεν έχει ο καθένα την ψυχραιμία όταν είναι υποψήφιος Έτσι, θέλει να κάνει φασαρία γύρω από το όνομά του και πολλές φορές γυρίζει ανάποδα αλλά η φασαρία γύρω από το όνομα ναι, στον κόσμο που Αυτό ζούμε Αυτό είναι πολύ ναι, ζούμε καθένα να κάνει φιγούρα, να κάνει φασαρία γύρω από το όνομά του διότι είναι και η αγωνία του να βγεις βουλευτής Έτσι, δεν είναι. Εγώ πάντως ποτέ στη ζωή μου δεν έκανα στις προεκλογικές εκστρατείες κάτι που να είναι πολύ μετρημένα. Ναι. Λοιπόν, Ο κόσμο ε... δεν αντέχει στη φασαρία αυτή τη στιγμή. Θέλει σταρά τα λόγια, θέλει να περιοριστώνει η, και η να αβεβαιότητα. Περιοριστώ. Δηλαδή, όπω έχω γράψει σε άλλου αφορισμού, πρέπει να τα βγάλει πέρα και μπορεί να τα βγάλει πέρα με τα τρία αλφα. Ποια είναι τα τρία αλφα? Αβεβαιότητα, αστάθεια, ασάφεια. Δηλαδή, οι άγνωστοι άγνωστοι που υπάρχουν στα πράγματα. Και με το π Και το ένα πι. Ποιο είναι το π Η πολυπλοκότητα. Η χαοτική πολυπλοκότητα ε? που δεν έχει, ένα εταίρο. Στα μοντέλα, όταν κάνουν τώρα, για να ξέρει, ε, γι όταν, όταν κάνουν, α πούμε, αυτοί οι ακαδημαϊκοί υπολογίζουν, ξέρω εγώ, λένε θεωρία παιχνίων και βάζουν δύο παίχτε, α πούμε. Έτσι. Ο ένα παίχτη προεξοφλεί ποια είναι η ορθολογική αντίδραση που θα κάνει ο άλλο. δοξιάδης ξέρω εγώ. Μα ο άλλο μπορεί να κινηθεί παράλογα. Δεν πάει με βάση αυτό που προλέψει εσύ. Φαντάσου τώρα να κάνει θεωρία παιχνίων, αλλά 20 παίχτε. Εδώ χάνει την πάλα, Είναι ομάδε εξισώσεων, α πούμε, που δεν ξέρουν και οι οικονομολόγοι. Δεν ξέρουν αυτά. Ομάδε. Ε, πόσο δύσκολα είναι εδώ. Πάμε σε άλλα επίπεδα εδώ. Δεν, βγαίνει, δεν είναι θέμα μαθηματικών η πολιτική, δεν μπορεί να αναχθεί η πολιτική σε μαθηματικέ εξισώσει. Είστε σε μια κατάσταση που ξε... μπορούμε να την πούμε παγίδα. Δεν ξέρω, ει διαβάσει το όπλο κρίση που είχα γράψει πριν δύο χρόνια. Όπλο κρίση ναι. που είναι. Κατεβαίνω στον άδειο. Άλλωστε, καθένα πρέπει κατεβαίνει στον άδειο κατά καιρού. Και να συνομιλεί με τα μεγάλα πνεύματα του παρελθόντο, εγώ το έκανα για την κρίση. Έτσι έκλεισα τον κύκλο των βίων για την κρίση. Εκεί λοιπόν περιγράφω μια κατάσταση που είναι παγίδα. Κατά κάποιο τρόπο το ευρώ είναι μια παγίδα. Είναι μια παγίδα. με την αρνητική έννοια, έτσι λειτουργεί. Όπω λειτουργεί το ευρώ. Είναι α πούμε σαν να έχει πιαστεί σε μια παγίδα. Σε μια φυλακή. Και σε κάθε απόπειρα να ξεφύγει, οι τύχοι τη μετατοπίζονται και μένει πάντα φυλακισμένο. Φεύγει, αλλά φεύγουν πιο γρήγορα και οι τύχοι. Το καταλαβαίνουμε. Είναι μια, και αυτό δεν αφορά μόνο εμά που είμαστε οι αδύνατοι, οι χρεοκοπημένοι. Αφορά και του μεσχυρού. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο έχει πλέξει η Γερμανία, διότι αν εγώ χρεοκοπήσω, χάνει και αυτή αυτά που έχει βάλει. Έχει βάλει 80 δι, α πούμε. Ε? Δηλαδή, είναι μια τέτοια κατάσταση. Αν είσαι παλιότερα ένα βιβλίο που λέει Hotel California. Είναι ένα τραγούδι. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχει. Το ξέρει Ένα φοβερό, φοβερό κομμάτι ροκ. Λοιπόν, είναι ένα ξενοδοχείο που μπαίνει και μετά δεν έχει check out Check-in, check-out δεν υπάρχει, δεν μπορείς να φύγει. Ποιο θα πληρώσει το λογαριασμό, δεν μπορεί να καν... γίνει. Είσαι σε μια έρημο, το τραγούδι το θυμάμαι τότε. <laughs> Οδηγεί στην έρημο και ξαφνικά λε Αμάν, hotel California. Μπαίνει oh, μέσα, αξί. δεν ξαναβγαίνει ποτέ. Είναι δηλαδή. Κάτι που είναι πολύ διαφορετικό. Θέλω να μα πει κάτι για τι δυσκολίε τη διαπραγματευσή. Όχι μόνο τις πράγματα, τη διαπραγματευσή. Ζω... Αυτό αφορά και τη ζωή. Και τη ζωή το λέω. Γιατί θα έρθει η ώρα τη αλήθεια σε μία εβδομάδα. Mm -hmm. Όταν ο άλλο κάτσει που κάνει το φιγούρα και λέει στο ίντερνετ και κάνει το μεγάλο οικονομολόγο, θα κάτσει κάτω και θα κάνει ταμείο. Ε? Και θα πει, έξοδα-έξοδα. Έχω να πληρώσω αυτά. Έχω να πληρώσω τα άλλα. Θέλω την τάδε επιστοτική γραμμή. Θέλω, up και εδώ αρχίζει η πραγματικότητα. Ε? Δεν έχει περιθώριο εδώ μεγάλου βονταρισμού. Εκτός αν η αγαπημένη μου η Ραχίλη έχει τη μηχανή, ας πούμε, που, που να κάνουμε, ξέρω εγώ, το, το δημιουργεί χάρισμα δημιουργεί δημιουργεί να το κάνουμε ευρώ. Μήμη να σε ρωτήσω, θέλω κάτι. Αν συνδέεται, <σχελίου> ναι. γιατί στην Ευρώπη δεν είναι μόνο το Brexit το οποίο έπαιξε αυτές τις ημέρες και αυτό το διάστημα, υπάρχει πάντα ναι. ένα αδιόρατο, μια αδιόρατη απειλή, ίσως και ορατή για ορισμένους, του Brexit, δηλαδή της Μεγάλης Βρετανίας, της εξόδου από την... Ευρώπη. Είπε πριν για το Δούνο του ότι. Πράγματι, άκουσα και εγώ ένα. Ο οποίο μπορεί να είναι και υπουργό οικονομικών. Όπως λέει το Δούνο του. Τι ναι. Ευρωπαϊκή. Να πάμε το Δούνο του εναντίον ναι, ναι, τη ναι, ναι, ναι. Ευρωπαϊκή Ένωση. Χέρι-χέρι με το Δούνο του απέναντι, απέναντι στην Ευρώπη. Ένωση. Ότι θα αξιοποιήσει κάτι που μπορεί να σε συμφέρει από το Δούνο του είναι γεγονό. Mm. Θα το έτσι δεν είναι. Αλλά το Δούνο του δεν είναι. Θέλει να κουρευτούν των άλλων, αλλά όχι τα δικά του. Έτσι δεν είναι. Και τα λεφτά τα έχουν βάλει οι Ευρωπαίοι οι άλλοι. Άρα λοιπόν δεν μπάζει με τα λεφτά. Ποιο έχει το ταμείο, ποιο έχει τα λεφτά, τα πολλά. Τα ε, Θα δει λοιπόν, θα... αλλά δεν σημαίνει ότι δεν εκμεταλλεύεσαι το δούνο του. Κοίταξε υπάρχει μια γοητεία στην αριστερά τη Αμερική. Διότι οι περισσότεροι οικονομολόγοι είναι αγγλοσαξονική προέλευση. Mm -hmm. Και εγώ που δεν είμαι αγγλοσαξονική προέλευση, αλλά είμαι αυτοδίδακτο, όλοι διαβάζουμε αγγλικά πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν κατάλαβε. Yeah, yeah, yeah. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε το φανινά εγώ, α πούμε. Είμαι ίσω ο, ο καλύτερο αναγνώστης του Financial Times, τη πιο σκληρή εφημερίδα των αγορών και του καπιταλισμού. Και όχι πάντα αμερόληπτη. Αυτό έκανε και ο Μάρξ. Διάβαζε Economist και Financial Times. Διάβαζε. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα να δει. Η Αμερική πράγματι αυτή τη στιγμή είναι εντυπωσιακή. Ασκεί μια γοητεία και σε εμά. Έχει τη Fed, η οποία σκόρπισε χρήμα, έκοψε χρήμα. Είναι μια άλλη πραγματικότητα. Μια μεγάλη οικονομία. Είχε τη Fed, είχε την ομοθεσία. Και κατέβασε, η Αμερική που προκάλεσε την παγκόσμια κρίση, τη χρηματοπιστωτική, κατέβασε, αγαπημένη μου γιώτα, το, τη ρίτα, την ανεργία στο 5,6. Και έχει ρήτρα, η ποσοτική χαλάρωση εκεί, να φάρει την ανεργία στο 6,5. Δηλαδή αυτή τη στιγμή Αμερική δεν έχει ανεργία ουσιαστικά. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Είναι η μόνη μηχανή που αυτή τη στιγμή λειτουργεί και έχει κάποια ανάπτυξη, όχι μεγάλη, αλλά έχει κάποια ανάπτυξη επειδή ακριβώ είχε αυτή την ευχαίρεια. Η Ευρώπη όμω είναι τελείω άλλο μαγαζί. Εκεί την πάτησε και ο Παπανδρέο. Ο Γιώργο. Ο Γιώργο Παπανδρέο έχει το Stiglitz. Ο οποίο ήταν το Δούνου του και αυτό σε τελευταία ανάλυση. Πρώην κλπ. Πώ ξέρετε. Ο Stiglitz, όταν α πούμε έδινε μια ιδέα στον Παπανδρέο, την επέβαλε στο Stiglitz. Μα ο Stiglitz λέει κοινό νόμισμα, ίσον κοινό λάθο. Ήταν κατά του Ευρομολόγου. Ήταν Αμερικάνο δηλαδή. Είχε την εμπειρία τη Fed, τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Αυτά τα πληρώσαμε, αυτά τα λάθη. Έτσι, ή το δούνο του δημιούργησε μια ασφάλεια στον Παπανδρέου. Επειδή είχε το Στρόσκαν που ήταν, εξοργό εγώ, αριστερό σοσιαλιστή, Ευρωπαίο, και σου δημιούργησε μια αίσθηση ότι είσαι μια πλάτη, ρε παιδί μου. Μια ανεμελιά. Έτσι, mm. δεν είναι. Αυτά τα πληρώσαμε. Έχει σημασία, λοιπόν, να σταθμίζει τα πράγματα σε ένα πεδίο πολύ πιο περίπλοκο. Του Άγγλο-Σάξονε αρθρογράφους του διαβάζω κι εγώ. Το Μιχάου κι αυτού, ηλ. Μα αν του διαβάζει αυτού, τι θέλουν. Σου λένε να υπάρξει ένα ελληνικό μικροατύχημα με τη μία ή την άλλη μορφή μπάσκε η Ευρωζώνη, χαλαρώσει επανεθνικοποιηθούν οι πολιτικές δηλαδή το αντίστροφο αυτό που θέλουμε εμείς γιατί οι Εγγλέζες το θέλουν αυτό οι Εγγλέζες θέλουν να είναι πολύ πιο ελεύθερα τα χέρια τους στην Ευρώπη και, στη... και να μην έρθει η Ευρωζώνη με το banking union να τους βάλει καπέλο στο city τη Φραγκφούρτη την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε τελευταία ανάλυση, ενώ αυτή δεν είναι στο ευρώ. Διότι αυτή τη στιγμή το χρηματοοικονομικό κέντρο τη Ευρωζώνης είναι το Λονδίνο που έχει λίρα. Άρα λοιπόν του ενδιαφέρουν να χαλαρώσουν οι δεσμοί, mm -hmm. να επαναθνικοποιηθούν οι πολιτικέ mm -hmm. στην Ευρώπη, αυτό που δεν θέλουμε εμεί, δεν θέλουμε λεφτά, δεν το έχουμε ανάγκη, ε. Mm -hmm. Και χρησιμοποιούν ένα ελληνικό ατύχημα, ή α το πούμε έτσι μας μα θέλουν λαγού, και οι Αμερικάνοι, λαγού για να κάνουν αυτή τη δική του δουλειά, όχι. Εμεί πρέπει να κοιτάξουμε τη δικιά μα δουλειά. Το καταλάβαμε. Το λέω σε οικονομολόγου αγγλοσαξονική, που συμπίπτουμε διότι είναι και Κέινσιανό το μείγμα και είναι καλύτερο. Αλλά η Ευρωζώνη είναι άλλο. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα πάρα, πάρα πολύ γρήγορο και επιστρέφουμε. Βάλαμε και το Σαββόπουλο, όπω το υποσχέθηκε. Με το Λάχι. Καινούργιο τραγούδι. Ναι, Παδόπουλο. Με το Λάκη Παπαδόπουλο. Το λοιπόν. Ε... Τα μικρά παλκόνια, αυτό. <laughs> λοιπόν. Λέγαμε λέ, για του Βρετανού, λέγαμε ναι, για, για, ναι. ε, για τι προτάσει ε, κάποιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύμπραξη με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Γαλλία τι ρόλο παίζει Λέξτε. σε ό,τι αφορά το ελληνικό ζήτημα. Και εδώ θα σε συνδέσω, σε παρακαλώ, με κάτι που έχει γράψει στο βιβλίο σου, αλλά θα το πει εσύ για του υπότε τη Μάλτα. Ναι. Πολλέ φορέ η Γαλλία μα έχει απελπίσει, μα έχει απογοητεύσει, διότι οι προσδοκίε μα ήταν πάντα φιλογαλλικέ, έτσι δεν είναι. Στο παρελθόν, με τον Κωνσταντίνο Έχουμε ένα έρωτα με του Γάλλους Ναι, αλλά δεν είναι πάντα. Μην νομίζει να. Αυτό που είπε για του υπότε Μάλτε. Ναι. Το 1921, για παράδειγμα, μα δουλεύανε ήταν με τον Ιμπραήμ οι Γάλλοι. Διπλό παιχνίδι παίζανε, αλλά ήταν ουσιαστικά του Ιμπραήμ. Δηλαδή, ουσιαστικά το Μοχάμετ Αλίτ τη Αιγύπτου, αυτοί τον εξυγχρονίζανε. Ναι, ήταν σύμβολοι του Ιμπραήμ. Στη... Και τώρα δεν είναι σύμβολο με... κατά κάποιο τρόπο τη Μέρκελ. Θα σου πω, ναι, <laughs> <laughs> μα, λοιπόν τότε, στο 21 <laughs> πριν ακόμα εμφανιστεί. Η Αγγλία για να μα δώσει δάνειο, εμφανίστηκαν οι υπότε τη Μάλτα. Ναι, είσαι ακουστά αυτή την ιστορία, δεν έχει ναι, Αυτά είναι οι φράγκοι σταυροφόροι, οι οποίοι υποτίθεται ότι είχαν έδρα του τη Μάλτα. Τίποτα, φάντασμα ήταν, δεν υπήρχε. Οι οποίοι κάναν του ιδιοκτήτε τη Σέβια, του Μοριά με βάση αυτά που είχαν συμβεί επί σταυροφόρων. Και ήρθανε, λοιπόν και λένε στο Μαυροκορδάτο και στου παρόλο που τον μισούσαν άντρωμα Μαυροκορδάτο τον θεωρούσαν Έρθε ένα Ζορντέ, ένα μέγρα απαταιώνα στη χωριόχτη πράγματο τη Γαλλία, πράκτορα του Σατομπριάν, που ήταν ο Υπουργό Εξωτερικό τη Γαλλία. Μέλε δάνιο. Θα σα βγάλουν υπότε στι μάλτα ένα δάνιο. 10 εκατομμύρια φράγκα άκου απέτηση. Θα μα βγάζαν υποτίθεται ένα δάνιοι από πού κανεί δεν ξέρει πώ, εμφανίστηκαν τότε. Φτάνει να. Βάζαμε τα 6 εκατομμύρια να κάνουμε εκστρατεία, απελευθερώσουμε ορισμένα νησιά 1η, σε κρίτη κλπ. και να του δώσουμε. Με βάση τι παλιέ κτίσει του, να έχουν έδρα να το προσφέρουν και στο Βατικανό, τι Κυκλάδες η υπόθεση τη Μάλτα, μια Δωδεκάνησα ναι. λοιπόν, ναι. η Μόντ, λέει αν είναι να φύγει από την Ευρώπη οι Γερμανία ή η Ελλάδα, καλύτερα να φύγει η Ελλάδα. Οι, ξέρω εγώ πάντα οι Γάλλοι πολλέ φορέ ε, πλειοδοτούν, θέλουν να είναι πρόνοι, οι προνομιούχοι συνεταίροι και συνομιλητέ των Γερμανών και δείχνουν μια μεγαλη απατη τωρα λοιπον λεει η μοντ λεει αν ειναι να φυγει απο την ευρωπη γερμανια η ελλαδα καλυτερα να φυγει η ελλαδα ξερω παντα οι γαλλοι πολλε φορε πλειοδοτουν θελουν να ειναι οι συνεταιροι και συνομιλητε των γερμανων και δειχνουν μια σκληροτητα που μα απογοητεύει. Αλλά πρέπει να έχουμε υπομονή, σύνεση και να αξιοποιούμε και τις πιο μικρές διαφορές. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε τους Γάλλους, βρίζουμε τους Γάλλους. Πρέπει κανείς να δει και οι πιο μικρές αποχρώσεις μας χρειάζονται. Είμαστε σε δύσκολη θέση και πρέπει να αξιοποιήσουμε όλε τι μικροδιαφορές. Μια φορά θα σε πω πως έγινε το Ναβαρίνο. Το Ναβαρίνο που μας έσωσε, πως βουλιάξαν τον mm -hmm. Τούρκιο Στόλο. Mm -hmm. Δεν ήταν μικρές διαφορές, παίξανε. Ναι. Επειδή μιλάμε για, για τη Γαλλία ε, και επειδή έχουμε ένα σημείωμα από, τον, από έναν ανακροατή μας το άφησε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, το έχω μπροστά μου, ε, σε ρωτά αν υπάρχει θεωρία συνωμοσίας πίσω από ό,τι συνέβη στο Παρίσι. Αναφέρεται στη Μοσάντ. Αν η Μοσάντ έκανε προβοκάτσεις για να στρέψει εναντίον των Αράβων. Φέρεξε, εγώ είχα μελετήσει πολύ τη Μοσάντ για να γράψει τον κόκκινο κάβορα. Ε, Πολλέ φορέ σε καταπλήσει η Μοσάντ. Έχει φοβερέ ικανότητε. Είχε καταρχήν τι πιο επιδέξει γυναίκε διπλέ πρακτόρησε. Και όμορφε, ικανέ και, και λοιπά. Ε, την ενοχοποιούν για την Ταϊάννα. Ε, Ξέρει ότι η Μοσάντ, αυτό το πραγματικό είναι αυτό που πω. Έχει το ψυχολογικό και σεξουαλικό προφίλ όλων των ηγετών του κόσμου. Των βασικών που την ενδιαφέρουν. Κάνει πολύ ακραία πράγματα. Θα δει στο κόκκινο κάβρα, στο πρώτο τελευταίο βιβλίο την υπόθεση πω με το Μάξουελ που ήταν πράκτορά τη ο διευθυντής Daily Mirror τελείπα, τα φτιάξε με την Κάτ και για χρήματα, ακραία πράγματα κάνει η Μοσάντ αλλά δεν μπορώ να πω ότι το, το αποκλείω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ωραία. στο Παρίσι υπάρχει δάχτυλο της Μοσάντ, όχι. Όμως η CIA του ήξερε αυτούς mm -hmm. και δεν ενημέρωσε τις γαλλικές αρχές. Mm -hmm. Μια κουβέντα σε παρακαλώ πολύ για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Διότι είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε αμέσω μετά τι εκλογέ. Υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά στα συνταγματικά. Ναι. και Εδώ υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα. Θα τα δούμε καλύτερα την άλλη εβδομάδα, γιατί φτάσαμε. Στο δηλαδή, θέλημας. με μια λέξη. Η γνώμη μου είναι, το mm -hmm. πρώτο κόμμα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται, δεν mm -hmm. αμφιβάλλει κανεί. Πρέπει να, την πρώτη εντολή που θα πάρει να την οδηγεί σε αίσιο τέλο πρέπει να συγκροτηθεί η Βουλή, να εκλέξει Πρόεδρο η Βουλή, να σχηματιστεί η Κυβέρνηση και να εκλεγεί Πρόεδρος Δημοκρατίας. Πρέπει να περιορίσουμε το ρίσκο, έτσι δεν είναι. Άρα, λοιπόν, είτε κανεί είναι αυτοδύναμος, είτε όχι, την πρώτη εντολή πρέπει να ασκήσει άσε που δεν ξέρεις ποια θα είναι η τρίτη. Αν σε το ατύχημα, εκείνη η Χρυσή Αυγή, έτσι. Άρα η πρώτη εντολή πρέπει να οδηγήσει αποτέλεσμα και να δούμε τότε τι θα πει Λε. ο καθένας Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα να. Μια συνταγή, μας έχει κακομάθη και εμάς και του ακροατέ. Έλα, έχουμε μια να το, μαγειρέψουμε τώρα... κυρία Γρήγορη, μια γρήγορη συνταγή δηλαδή, το λέμε Αυτή είναι η ικανότητα του κύριου και της νοικοκυράς Είναι το σφουγκάτο Αλλά θα σου πει ένα σφουγκάτο που δεν το ξέρεις Έλα θα, δεν το κάνετε στην Αθήνα. Τώρα έχει χωριστερίνη. Αυτό το κάνει μόνο αυτοί που δουλεύουν, που θα έχουν κατανάλωση υποψήφοι, του Θα κάνουμε ένα βιαστικό στο πόδι. Ωραία. Θα βάλει το κείμενο των Τζυγαρή, με λίγο ντόμάτα τον ζήτησε τη, με δύο κουτάλι, όχι πολύ λίγο λαδάκι. Και μετά θα το βάλει άλλο, διγάνι, θα, θα ρίξει 8 αυγά μέσα. Ναι. Στο ένα κιλόκιμα θα βάλει 8-9 αυγά και θα, θα κάνει μια ρόδινη, πανέμορφη ομελέτα που τη γυρίζει έτσι ένα σουγκάτο, σαν πίτα είναι. Ένα πολύ νόστιμο, όταν θέλει κρασίρα εκεί για του υποψήφιου που τρέχουν να το βγάλουν το βράδυ. Από κοντά και σε απόσταση κυρίε και κύριοι Μίμη Ανδρουλάκη Ιωταϊλίου.